www.konypavlaner.com Εκεί μπορείτε να μα στείλετε email ή προτιμότερα να μπείτε στο chat και να τα λέμε ζωντανά καθώς τρέχει εκπομπή ή σελίδες του σταθμού στα social media στο facebook κόνη Παύλα στο instagram Connie On Air κάτω Pavla Web, κάτω Pavla Radio και στο twitter Ατ' On Air Εννοείται ότι υπάρχει και η εφαρμογή μας μπορείτε να την κατεβάσετε και από το Play Store και από το iTunes Εκόνη Παύλα Ονέρ με κεφαλαία και ε, τα δύο πρώτα της λέξεις. Και όπως λέω πάντα, για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή, υπάρχει το γκρουπάκι με τον ομόνιμο τίτλο «Ραδιοφωνική εκπομπή Απολαύστε Ανεύθυνα» με ελληνικούς χαρακτήρες το γράφετε και βρίσκεται αναλυτικά όλες τις περασμένες εκπομπές. Πατάτε το link, σας πηγαίνει στη πλατφόρμα που φιλοξενεί τις ε, ηχογραφημένες εκπομπές μας και κάθε post έχει και τράκλη ώστε να ξέρετε ακριβώς τι περιμένετε να ακούσετε σε κάθε εκπομπή. Είμαστε τελείως up to date με τις ανεβασμένες εκπομπές η εκπομπή της περασμένης Δευτέρα, αφιέρωμα στην Folk Punk αντιχάσατε; είναι ήδη εκεί ανεβασμένη και σήμερα ε, αποφάσισα να κάνω το αφιέρωμα που Είχα προσπαθήσει την προηγούμενη Κυριακή να συγκεντρώσω υλικό και δεν τα κατάφερα. Τώρα κάπως έπαιξα λίγο πιο έξυπνα με τις σωστές έτσι, Google αναζητήσεις και προφανώς ήταν και κάτι χρονοβόρο γιατί το θεματάκι έτσι ήταν λίγο δύσκολο και πρέπει να, να τρέξω σε πολλές πηγές για να βρω όλο το σύνολο των τραγουδιών που σας έχω αφέρει απόψε να ακούσουμε. Θα είναι ένα αφιέρωμα τρόποντινά λαογραφικό, καθώς ε, θα μας ταξιδέψει και σε άλλες χώρες, αλλά και σε άλλο χρόνο και σε άλλο πολιτικό σύστημα. Ε, θα πάμε λοιπόν την εποχή του ψυχρού πολέμου στην ε, πρώην σοβιετική Ένωση, στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ και θα ακούσουμε έτσι ένα ποτπουρί, μια εξαιρετική συλλογή από... Γκρουπ και καλλιτέχνες που παίζανε κυρίως ροκ, κάποιοι ελάχιστοι από αυτούς post-punk, new wave και dark wave και όλοι αυτοί σε μια γενικότερη προσπάθεια να πλησιάσουν τις ελευθερίες τις οποίες τους αρνιότανε το καθεστώς της εκάθοτε χώρας. Ας ξεκινήσουμε από την Ουγγαρία. Élis zenekár az utkán. Néha furcsba hangulat van, utcát járom egy bologban, nincsen semmi helyen, de érzem azt, hogy nincsen rendben. The Hova, the rubber, the Hova the rubber, the rubber, Oh, I'm Για όποιου δεν ξέρουν ή δεν θυμούνται τρε πάντων την πρόσφατη ιστορία, εκτό από την Σοβιετική Ένωση, η δεν θυμουνται τρε την ήταν ένα συμπαγέ, α πούμε, κράτο. Υπήρχαν και τα κράτη δορυφόρη. Το περιβόητο ανατολικό μπλοκ μία από αυτές τι χώρε ήταν η Ουγγαρία. και από αυτούς ε, ακούσαμε ότι το πρώτο γκρου που μας ε, άνοιξε το αφιέρωμα, οι Ήλες. Το ενδιαφέρον με τα περισσότερα γκρούπ που θα ακούσουμε απόψε είναι ότι σχεδόν κανένα δεν είναι αγγλόφωνο. Ε, αυτό είχε να κάνει και με την αμεσότητα που θέλανε να δώσουν στο κρατήριό τους τραγουδώντας τη μετρική τους γλώσσα ο εκάστοτε καλλιτέχνης. Η ροκ, λοιπόν, συνολικά έπαιξε πολύ μεγάλο ε, ρόλο στην ε, πολιτική ανακίνηση, αν θέλετε, εντός της Σοβιετικής Ένωσης και των ε, κρατών δορυφόρων. Ε, η μαγεία της μουσικής ήταν ε, ότι με τον τρόπο της εισέβαλε στην κάθε χώρα και... Ε, Κατά κάποιο τρόπο διατάραξε την ε, κυρίαρχη προπαγάνδα ότι οι ας πούμε είναι ντε και καλά ε, κακοί μοχθηροί άνθρωποι και οι και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε ακόμα και με ένα απλό άκουσμα ε, μπορούσαν οι έγκλειστοι στις χώρες να καταλάβουν ότι okay, η απέναντι πλευρά δεν είναι απαραίτητα ο διάβολος. Έδωσε έτσι ένα πιο ανθρώπινο προσωπείο στην δυτική κουλτούρα και βοήθησε τους νέους να δούνε λίγο τα πράγματα διαφορετικά μέσα από αυτόν τον απομονωτισμό που υπέφεραν οι περισσότερες από αυτές τις χώρες. Με κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι τα ροκ σχήματα που αναπτύχθηκαν ειδικά τις δεκαετίες 60, 70 και 70 ε, μπορούσαν ε, να συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο στην ε, παγκόσμια ε, διπλωματία. Η αρχή έγινε φυσικά τη δεκαετία του 60 όπου οι Beatles ε, αναζωπηρώσαν την αγάπη του νεαρόκοσμου, του σοβιετικού κοσμού για τη ε, μουσική τους και μπόρεσαν ε, το νέοι να έρθουν σε επαφή με τη μουσική τους και να κάπως να βάλουν στην άκρη τη Σοβιετική προπαγάνδα σε σχέση με τον ψυχρό πόλεμο. Τον Αύγουστο του 1976 ο Cliff Ρίτσαρτ έγινε ο πρώτος δυτικός ροκ ε, καλλιτέχνη που κατάφερε να παίξει πίσω από τη, το περιβόητο σιδηρό παραπέτασμα. Έπαιξε 20 συναυλίες στην ε, Σοβιετική Ένωση 12 ημερομηνίε στο Λένιγκραντ, που τώρα λέγεται Αγία Πετρούπολη, και 8 στη Μόσχα. Και αργότερα όμως, μέσα στη δεκαετία του 80, πολλοί δυτικοί καλλιτέχνες παίξανε πίσω από το σίδηρο παραπέτασμα. Ο Έλτον Τζον, ένας από αυτούς, ο οποίος λανθασμένα αναφέρεται από πολλούς ότι ήταν ο πρώτος δυτικό που πήγε εκεί. Οι Queen, οι Rolling Stones, ο Bowie, ο Bruce Springsteen, ο Billy Joel, η Iron Maiden και ο Ozzy Osbourne. Ε, η κατάσταση δεν ήταν κατευθείαν ρόδινη. Όλα ξεκινήσαν το 1950 όταν σαν έτσι ένα πρώιμο κίνημα υποκουλτούρας ήταν η στήλιατζοι που δεν ξέρω να το προφέρω σωστά. Στην ουσία ήταν το πρώτο νεανικό λοιπόν, κίνημα αντικουλτούρας μέσα στη Σοβιτική Ένωση. Βγήκανε τη δεκαετία του '50. Η σημασία της λέξης σημαίνει «στηλάτος», στα Ρώσικα. Και αυτοί ακούγανε μουσική και αντιγράφανε τις μόδες που ερχόντουσαν από τη Δύση. Σε αντίθεση με αργότερα κίνηματα των νέων... Το καθεστώς δεν έκανε καμία προσπάθεια, ας πούμε, να παρισφρίσει μέσα στο κίνημα και να εκτονώσει κάπως την ενέργεια, γιατί ήταν απλά δημόσια έκφραση. Ήταν θέμα πιο πολύ στιλιστικό, ας πούμε, ενδυματολογικό. Έγιναν κάποιοι περιορισμοί στην ροή της πληροφορία, αλλά... Ε... Περνώντας τα χρόνια, οι επιλογές τους ε, είχαν ξεπεραστεί, καθώς ε, πολλά πράγματα υπόκειταν σε λογοκρισία. Ένα από τα πιο φοβερά πράγματα που διάβασα για αυτό το αφιέρωμα είναι και αυτό που σας έγραψα στο πρόμο της εκπομπής. Ε, πολλοί rock δίσκοι απαγορευόντουσαν, υλογοκρινόντουσαν. Νομίζω στις περισσότερες φορές ε, ε, δεν φτάναν ποτέ στα χέρια των ε, Νέων και έτσι ο καθένας έβρισκε τρόπους να φτάσει παράνομο υλικό ας πούμε για να μπορέσει να το ακούσεις και ένας από τους πιο έτσι, εφάντασους τρόπους ήταν η εκτύπωση βινιλίων ε, πάνω σε παλιές ακτινογραφίες. Μάλιστα αυτά τα βινίλια πλέον όπως μπορείτε φανταστείτε θεωρούνται συλλεκτικά και το, τα groups που έχουν να πούμε βγάλει δισκάκια με αυτόν τον τρόπο κατηγοριοποιούνται όλες σε μια κατηγορία που <χω> κομικά ονομάζεται Bone Music. Πάμε όμως μέχρι την τότε Τσεχοσλοβακία για να ακούσουμε τους Plastic People of the Universe. Hledat budeš roztahovat klín aby v něj vešel podívu hodný mandarin Budeš svůj šatřík s marností a spin Hledat budeš kde je vodivu hodný mandarin a v hlavě hukot krve a v očích noční stín Doužit jen budeš aby přišel vodivu hodný mandarin Dvohokrát si budeš chtít pustit plyn. Že zas to nebyl podivuhodný mandarin. Až vyčerpáš se cvíce a budeš hin? Poznáš, život je jen boží We'll be Να καλησπερίσω το φίλο Στέλιο και τη φίλη χαρά και τους ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια. Μπαίνουμε λίγο στα μονοπάτια έτσι, του ντοκιμαντέρ ή της ε, λαογραφίας, ε, ανθρωπολογίας, κάτι λίγο πολλά. Αυτή ήταν η Plastic People of the Universe από την τότε Τσεχοσλοβακία. Ε, όπως καταλαβαίνετε, τα, οτιδήποτε δυτικό τρόπο ήταν απειλή για το καθεστώς της Σοβιτικής Ένωση και του, των χωρών του Ανατολικού Μπλοκ. Παρ' όλα αυτά και μετά τον ε, θάνατο του Στάλιν, όπου υπήρξε έτσι κάπως μια ελαφρή ε, φιλεθεροποίηση, έγινε το 6ο World Festival of Youth Students στη Μόσχα το 1957, στο οποίο επιτράπηκε η jazz και διάφορες ε, άλλες δυτικές ε, φόρμες, κυρίως χορού, για πρώτη φορά στη Σοβιετική Ένωση. Παρόλο που υπήρχε έτσι με αυτή την κίνηση μια ελπίδα ότι θα ήταν ένδειξη για χαλάρωση των περιορισμών μέχρι τα τέλη ας πούμε της του 50 οι κυβερνήσει στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ άρχισαν να συναμβάνουν τους τότε ας πούμε χίπιδες της εποχής και τους rock fans μετά ειδικά από μια ανακοίνωση του ΝΑΤΟ το 1958 όπου θεωρούσε ότι πραγματικά η μουσική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ε, έτσι όπλο ήπια ε, προπαγάνδας. Όπως είπαμε και πριν, οι Beatles, ε, καθώς σαρώσαν τα πάντα σε όλο τον πλανήτη, δεν υπήρχε περίπτωση να μην φτάσει με κάποιο τρόπο η μουσική τους ε, στην ε, περίκλειστη σοβιετική Ένωση. Η δημοτικότητα τους εκτινάχθηκε λοιπόν και εκεί, στις αρχές του δεκαετία του 1960 και η επίδρασή τους ε, στη μόδα... Ήταν ένα από τα πιο προφανή σημάδια της ε, δημοτικότητά τους. Μπουφάν ε, τα οποία η Ρώσοι τα λέγανε Μπιτλόβκα είχαν φτιαχτεί από πατρών ε, και ε, αρβίλε από το στρατό είχαν ξανα πώς να το πω, επανασχεδιαστεί για να μπορούν να, κάπως να πλησιάσουν το ενδυματολογικό ενδυματο, γκάμα των ε, Beatles Εκτός ε, από την επιρροή τους ε, στη μόδα ε, βοήθησε η, η επικράτησή τους στο να ε, επεκταθεί και περισσότερη μουσική, φυσικά μέσω της ε, μαύρης αγοράς όπως λέγαμε. Όπως σας είπα και πριν, ε, κόπιες δίσκων τυπωνόντουσαν, αναρωτιέμαι με την νήματα σε παλιές ε, πλάκες ακτινογραφία. Το αστείο είναι το μεταξύ ότι πλέον, από όσο ξέρω, κανείς δεν εκτυπώνει ε, ακτινογραφίες σε πλάκε, Νομίζω πια τις SD δεν τις δίνουν αστείο. Να σκεφτείς ότι η τότε ακτινογραφία ήταν βινήλιο και η τωρινή είναι CD. Η μουσική λοιπόν κυρίως κυκλοφορούσε μέσα από λαθραίες κόπιες που ερχόντουσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τη Δύση ή όσοι μπορούσαν να ηχογραφούσαν από το δυτικό ραδιόφωνο. Αυτό έγινε ακόμα και πιο εύκολο τα χρόνια που ερχόντουσαν, που ακολούθησαν, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Λίντον Τζόνσον, έκανε πρώτη του προτεραιότητα το να... η... η εμβέλεια των σταθμών του να είναι ε, παγκόσμια. Αυτά στα μέσα της δεκαετίας του '60 η κουλτούρα των Χίπιδων, λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές του 70 άρχισε να ξεπροβάλλει στα, στις κομμουνιστικές χώρες και παρόλο που είχαν πολύ κοντά ε, πολλές ομοιότητες σε σχέση με την δική με τους δυτικού ας πούμε, εξαδέρφους τους, η Σοβιετική Χίπιδες ήταν έτσι λίγο πιο παθητική. Το κίνημα των Χίπις εκεί... Δεν ε, απέκτησε τα ίδια έτσι ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά που είχαν ε, τα δικά τους ε, πολιτικά ξαδέρφια ας πούμε στην ε, νέα αριστερά των Ηνωμένων ε, Πολιτειών. Ε, πάντως στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ ε, εκεί τα πράγματα ήταν λίγο κάπως διαφορετικά και οι ροκάδες και οι χύπηδες της εποχής ήταν πιο πολιτικά ενεργοί και στην ε, άνοιξη της πράγας του 1968 Πολλές συναυλίες πραγματοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν την περιταριό φιλελευθεροποίηση. Ακούσουμε τώρα τους Time Machine οι οποίοι μας έρχονται από τη Σοβιτική Ένωση κατευθείαν από μέσα και από τα 1980. Πόντια <ΣΣΣΣΣΣΣ> Он не молод и вечно пьян, Он на взводе не подходи, Он уходит, всегда один, но зато мой друг Лучше всех играет в плюс. Всех вокруг Он один Играет блюз Он не знает Умных слов Он считает Два за козлов Даже в морге Он будет играть На восторге Ему плевать I'll oh. Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 last love son Ήδη το πρώτο ημίωρο πέρασε στο παρελθόν και αν συντονιστήκατε μόλι τώρα στον Γκόνη. Είμαι ο Κώστας, είναι η εκπομπή Απολαύστα Ανέθινα και έχουμε αφιέρωμα σε μουσικές που μας έρχονται από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και του ανατολικού Μπλοκ. Να καλήσεις περίσω μικροφωνικά τον φίλο Δημήτρη που μας γράφει σχόλιο για τις χαμένες πωλήσει. Νομίζω σίγουρα οι χωραφικές θα θέλανε να είχαν μεγαλύτερη αγορά. Το θέμα ήταν του καθεστώτος που δεν ήθελε τη δυτική επιρροή και καλησπέρα μετά στην Νανά, εδώ τη δικιά μας Νανά του Κόνη και στον Όμηρο που πολύ σωστά υπογραμμίζει ότι όταν κάτι το απαγορεύει, υπάρχει η περιέρχεια, το μυστήριο, το ενδιαφέρον και πάντα η μαύρη αγορά θα βρίσκει το τρόπο της να φτάσει η πληροφορία, η μελωδία οτιδήποτε, πείτε το όπως θέλετε Μικρή παρένθεση, Κυρίω μιλάμε για τη μουσική σήμερα στο Φιέρωμα. Υπάρχει ένα φοβερό ταινιάκι, ντοκιμαντέρ, λέγεται Τσακ Norris vs. Communism. Και είναι η αληθινή ιστορία πώς στην Ρουμανία, καθώς εκτός από το ροκ απαγορευόντουσαν και οι χωλιουτιανές ταινίες, πώς φτιάχτηκε ένα δίκτυο έτσι underground διανομής παράνομων αντιγραμμένων βιντεοκασετών ε, και επειδή οι περισσότεροι Ρουμάνοι δεν μιλούσαν αγγλικά και δεν υπήρχε κάποιος τρόπος να υποτιτλιστούν, ε, περνούσαν όλα από μία κυρία η οποία μιλούσε καλά αγγλικά και ντουμπλαρε όλες, όλες τις φωνές και για όσο καιρό κράτησε όλο αυτό το κύκλωμα, α πούμε, αν θέλετε, ντουμπλαριστήκανε περίπου γύρω στις 3.000 ταινίε. κάτι τέτοιο. Μάλιστα ήταν τόσο ευρία η διασπορά τους που ακόμα φημολογείται ότι και ο ίδιος ο γιος του Τσαουσέσκου απολάμβανε τέτοιες ταινίε, η οποία η κυρία αυτή κάπως έβαζε το δικό της στίγμα δηλαδή αν είχε που ή επιθετικά λόγια κάπως τα στρογγύλευε. Πάρε αυτή στο αφιέρωμα αλλά ε, πολύ κοντινά σχετική. Η μεγάλη αλλαγή λοιπόν ε, για την ροκ ε, μουσική συνέβη πίσω από το σιδηρνό παραπέτασμα το 1970. Είπαμε πιο πριν για την επιρροή των ε, ξένων συγκροτημάτων. Όλα όμως άρχισαν να σχηματοποιούνται και να παίρνουν σάρκα και ωστά. Όταν ε, κατά τι αρχές της του 1970, Άρχισαν να γράφονται πρωτότυπες συνθέσεις από τους καλλιτέχνες στη μητρική τους γλώσσα. Συγκροτήματα όπως οι ύλες που ακούσαμε στην αρχή στην Ουγγαρία, οι Plastic People of the Universe που επίσης τους ακούσαμε στη Ιχοσλοβακία, η Time Machine από τη Σοβιετική Ένωση και η Aquarium που ακούσαμε αμέσως μετά το Spot ακολούθησαν την μητρική τους γλώσσα σαν μέσο να εκφραστούν. Καταφέραν έτσι να αποκτήσουν ένα σταθερό ακροατήριο, παρόλο που τέτοιες προσπάθειες ε, είχαν να βαγίσει από άλλα αντίστοιχα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Ακόμα και αν αυτοί ήταν underground. Ε, το, η mainstream, ας πούμε, σκηνή ήταν... Κυρίαρχη από VIA's, δηλαδή Vocal Instrument Ensembles, όπως μπορείτε να φανταστείτε, σαν χοροδιακά σύνολα ας πούμε. Τα οποία ήταν, πώς να το πω, με την στάμπα έγκρισης του καθεστώτος και η στήχη τους βέβαια. Και η μουσική τους ήταν πολύ πιο ήπια και πιο έτσι ανώδυνη από τα underground group. Υπήρχε τότε τέτοιος μεγάλος φόβος για την ε, πίθανη πούμε εξέγερση των νέων μέσα αυτή της μουσικής που η κυβέρνηση της ανατολικής Γερμανίας είχε φτιάξει ένα γραφείο ας πούμε το οποίο ασχολιόταν αποκλει αποκλειστικά με την ροκ ε, μουσική σαν ένα μέσο να προσπαθήσει να ελέγξει ας πούμε το κινημα. Ε, αν και οι, τα 70 δεν ήταν πολύ ανθυρά ας πούμε, για τα γκρουπ αυτά στην Σοβιτική Ένωση, ε, υπήρχαν άλλα γκρουπ τα οποία ξεπηδάγανε σε διάφορα μέρη στον Ανατολικό Μπροκ και κυρίως στην Ανατολική Γερμανία. Ακόμα και σε μέρη που, ας πούμε, η λογοκρισία και η καταπίεση των group δεν έφερε βίαιες αντιδράσεις όπως στην Τσεχοσλοβακία και στην Σοβιετική Ένωση, το underground συνέχιζε να υπάρχει και να ανθοφορεί, δημιουργώντας έτσι μια δεύτερη κουλτούρα που θα επέφερε δραματικές αλλαγές στο προσεχές μέλλον. Η σβούκη μου στη συνέχεια να με συγχωρήσετε που δεν μπορώ να σας πω τίτλους κομματιών σε πολλά κομμάτια διότι και αυτή είναι ψωβητική ένωση και οι αναζητήσεις που έχω κάνει έχουν το κυρυλλικό αλφάβητο που πραγματικά με δυσκολεύει πολύ να το διαβάσω ε, Τι να πω, αν το σας αμάρετε μπορεί να πετύχετε και κάτι με λατινικούς χαρακτήρες and so the boss will Τα πράγματα αλλάζουν. Άρθιν ε, ε, το 1980 πραγματοποιείται το Tbilisi Rock Festival. Ο φεστιβάλ ήταν πολύ σημαντικό γιατί τα groups που κάνανε έτσι τον περισσότερο δώρο δεν ήταν επίσημα VIA, δηλαδή χωροδιακά, αλλά ήταν underground σχήματα όπως ε, η Aquarium που ακούσαμε το προηγούμενο κομμάτι. Και καθώς μπαίνουμε μέσα στη δεκαετία, ε, περισσότερο αθλητικά και ε, groups του δρόμου εντό εισαγωγικών απολαμβάνουν ε, δημοφιλία. Ο Mike Ναουμένκο αναστατώνει το status quo και ακόμα και στο underground όταν γράφει πολύ ειλικρινείς και ομούς ε, στίχους για το πώς είναι να ζει κανεί στη Σοβιτική Ένωση. Άγγιξε θέματα που ήταν ακόμα ταμπού για τη σοβιετική κοινωνία, όπως το σεξ, σε κομμάτια όπως το Outskirts Blues και Ode to the Bathroom. Αποτέλεσμα αυτού του μεγάλου έτσι, ενθουσιασμού, ενθουσιασμού για αυθεντική rock σκηνή και ειλικρινή έκφραση, αποτέλεσμα λοιπόν αυτού του ενθουσιασμού ήταν μια πολύ μεγάλη παραγωγή Σπιτική. Σπιτικές παρόγιες λοιπόν. Τα groups που δεν μπορούσαν απλά να φτιάξουν τα δικά τους άλμπουμ. Πολύ καλλιτέχνε. λοιπόν θα γράφαν τη μουσική τους στο σπίτι χρησιμοποιώντας ξέρετε κασέτα πάνω σε κασέτα πάνω σε κασέτα. Κάποιο ε, πρόχειρο ας πούμε τετρακάναλο της εποχής τελειώνουν τις παραγωγές τους και πολλές φορές θα φιάχνανε και χειροποίητο έτσι αλμπουμ και βέβαια τους στίχους μέσα και έτσι θα φέρνανε έτσι ένα πιο επιθυμητό έ, και λαχταριστό ας πούμε επίπεδο σε αυτές τις ερες ηχογραφήσεις. Έ, μέχρι τα μέσα της δεκαετία του '80. Μετά από πολύ μεγάλη πίεση από την ένωση Composers Union και από φόβο για τα αρνητικά αποτελέσματα του rock και του underground και της ε, ε, μουσικής αυτής, ε, όλη αυτή η σκηνή λοιπόν ε, βαφτίστηκε παρανομή. Μαγαζιά που παίζανε τότε, τα γουρπάκια κλείσανε, ροκ ε, κριτική και δημοσιογράφοι λογοκριθήκανε, και πολλά δημοφιλή group ε, κριτικάριστηκαν πολύ έντονα στον τύπο και τα group αναγκαστήκανε, τα official bands που λέγαμε πριν, να παίζουν τραγούδια που είχαν γραφτεί στοίχοι από πριν από αυτή την ένωση των συνθετών, Composers Union. Πάντω τα πράγματα δεν ήταν τόσο ανώδυνα. Στην υπόλοιπη, στο υπόλοιπο ανατολικό μπλοκ γιατί εκεί ε, το πανκ αρχίζει και παίρνει τα ενία και ένας λόγος που συμβαίνει αυτός δεν είναι άλλος από την δυσαρέσκεια του κόσμου για την πολιτική και την οικονομική κατάσταση που είναι η νεολαία στην ε, Τσεχοσλοβακία αλλά και στην ε, Ανατολική Γερμανία. Ένας ε, φίλο μου παρισιάνος μου λέγει ότι δεν είναι τυχαίο που... Το hip-hop ανθεί σε πόλεις που έχουν γκέτο και κάπως έτσι νομίζω ισχύει και αντίστοιχα με το punk όπως στην, στο Λονδίνο των s έτσι και στις χώρες δορυφόρους της Σοβιετικής Ένωσης που υπήρχε πολύ μεγάλη καταπίεση έκφρασης το punk βρήκε γόνιμο έδαφος. Τα πράγματα κάπως βελτιώνονται με την εκλογή το 1985 του Μιχαήλ Κορμπατσόφ και την αρχή της περιβόητη της περεστροίκα και κάπως οι αρχές γίνονται πιο ανεκτικές σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τις με τους ας πούμε και τα group και κάποια πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο όπως σε ένα festival στο rock club festival που το 1986, Όπου η ζβούκοι μου, ο τους, ε, τραγουδάει τραγουδάει όπως I'm dirty, I'm exhausted, my neck so thin. Your hand won't tremble when you're writing it off. I'm so bad and nasty, I'm worse than you are. I'm the most unwanted. I'm trash, I'm pure dirt, but I can fly. Ε, στίχοι πολύ προκλητική ακόμα και για την φίλη ελευθερωποίη τη εποχή. Επίσης κάπου εκεί συμβαίνει και το πυρηνικό ατύχημα του Τσένομπιλ όπου πραγματοποιείται μια συναυλία για να μαζευτούν χρήματα για τους πληγέντες και εκεί πέρα οι γραφειοκράτες ας πούμε, του καθεστώτος προσπαθούν να επιβάλλουν κανόνες και περιορισμούς αλλά οι καλλιτέχνε απλά τους αγνοούν και παραδόξως δεν έχετε κάποια πολύ σκληρή αντίδραση το καθεστώς όπως θα ήταν πριν κάποια χρόνια ας πούμε στα 70's. Ε, υπάρχουν πολλά σημάδια ε, κόποσης και έτσι, του, της οργής της, νέα, της νεολαίας και σε ένα φεστιβάλ στο Πίτρισμπουργκ το group-televisor ε, αναστατώνει το κοινό με ένα κομμάτι που η μετάφραση του θα ήταν ε, get out of control. Ας το ακούσουμε εδώ σε μια άλλη σύνθεση που, αν κατάλαβα από τα συφραζόμενα λέγεται Your dad is a fascist. Я не πάω εδώ ζωντανός, με την κυβερνητική μαζούχη πελύσιμη, мне нужен свой свет, мне нужен свой крест, твой папа, фашист, фашист, фашист. Не смотри на меня, так я знаю, точно. Και совсем Ελλάδα в φτάσει знамен, μια может себя называть кем угодно, φτάσει σε μια μέρα. руки η Ελλάδα έχει φτάσει σε μια μέρα. Και η Ελλάδα έχει Βασιλίε, Βασιλίε, Βασιλίε, Βασιλίε, Βασιλίε, Βασιλίε, Βασιλίε, Βασιλίε, Βασιλίε, ясно фашист Есть и бит слабо и его друзей их трудно любить а The Bill is being prided. Jesus Jesus said. Νομίζω όταν έχω θέμα έτσι τόσο ζουμερό που είναι για πολύ μπλα μπλα ούτε που καταλαβαίνω πως περνάει η ώρα και έτσι και απόψε ούτε που κατάλαβα πως φτάσαμε στα μισά μία ώρα πίσω μας, μία ώρα μας απομένει και αν συντονιστήκατε μόλις ευθύσεις αμέσως είμαστε στον Κόνη φυσικά, είμαι ο Κώστας στην εκπομπή Απολάφιστα Ανεύθυνα και έχουμε αφιέρωμα σε μουσικές από τον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης και του Ανατολικού Μπλοκ Καλησπέρα και στον φίλο Δημήτρη εδώ, τον φρέσκο συνάδελφο του Κόνη με την εκπομπή Mojo Power. Ε, είπαμε πάνω κάτω τι συνέβαινε στην Σοβιετική Ένωση ε, και θα περάσουμε λίγο πιο δυτικά, να πάμε στην πρώην Κυκοσλαβία, όπου εκεί στην ουσία... Φτιάχτηκε η πρώτη έτσι πανκ σκηνή σε όλο τον κομμουνιστικό τότε κόσμο. Οι μεγαλύτερες ε, μονάδες ας πούμε συγκροτημάτων απαντήθηκαν στην Σλοβενία, στην Κροατία, στο ε, Βελιγράδι πιο συγκεκριμένα και γενικότερα στην Δημοκρατία τότε της ε, Σερβίας. Πιο χαρακτηριστικά «γκρουπ» ήταν η «πάνκρτι» που ακούσαμε μόλι τώρα, λεπί, πει, πρασνή». λέω, εδώ πέρα έχουμε λατινικό αλφάβητο, οπότε τουλάχιστον μπορώ να κάνω μια άτσαλη προσπάθεια να τους αναφέρω. Άλλα «γκρουπ» ήταν η «πάραφ», η «πέρκινσα», «πάτκα», «κουντ», «ιτζιώτι», «νιέτ», «παταρένι» και KBO. Όπως μπορείτε να φανταστείτε τα περισσότερα group καθώς βγήκαν τη δεκαετία του 70 επηρεαστήκαν αντίστοιχα από το πρώτο κύμα του punk από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή κλασικά εικονογραφημένα Sex Pistols, Class e, Ramones κτλ. E, η σκηνή επίσης e, άρχισε να ανθεί όσον αφορά τα fanzine τα φάνζιν που προφανώς είχαν πληροφορίες για τα πάνκ γκρουπάκια και φτιαχνόντουσαν στο χέρι και κυκλοφορούσαν ε, ε, χέρι με χέρι. Όπως είπα και πριν, η Ιουγκοσλάβική ροκ σκηνή ήταν και η πρώτη που σχηματίστηκε σε χώρα του κομμουνιστικού κόσμου. Οι περισσότεροι, ας πούμε, υποστηρικτές... Ε, τους βρίσκουμε σε πόλεις όπως τη Λιουμπλιάνα, στη Ριτζέκα, στο Ζάκρεπ, στο Νόβι Σάντ και σε διάφορες άλλες πόλεις. Το πρώτο σχήμα ήταν η Πάνκτη που ήταν από τη Λιουμπλιάνα και η Πάραφ από τη Ριτζέκα. Και άλλο ένα σημαντικό group ήταν η Τερμίτη που θα τους ακούσουμε στο Τζέραν Πάσ. σε φίλος πριν χρόνια είχε πάει με πουλμαν παρακαλώ στη Σερβία και καθώς γύρισε μου έφερε έτσι για σουβενιράκι ένα punk group από τη Σερβία. Δεν το βρίσκω εδώ πέρα σε αυτές τις λίστες που το άνθρωπο που διαβάζω. Η Γκομπλίνη θυμάμαι. Ακόμα πρέπει να το έχω το που κάπου. Πολύ τίμια μπάντα. Πολλά γκρουπάκια λοιπόν ε, ξεπηδάνε αρχές στις και μέσα του 80 στην ε, ιούκοσλαβία, και σε μεγάλο μέρος ε, αρχίζουν και ε, επηρεάζονται και από την ε, New Wave σκηνή. Μάλιστα για κάποια χρόνια αυτές οι δύο σκηνές είναι σχεδόν ε, συγχωνευμένε. Ε, πολλά ξένα punk ε, group ε, επιτράπηκαν να παίξουν στην ε, πρώην Ιουγκοσλαβία στα τέλη τη δεκαετίας του 70 και μέχρι και μέσα στα 80s. Αναφέρω ενδεικτικά οι Rats, οι Shooks in the Bunches, UK Subs, Angelic Upstarts, Exploited, Charges GBH, η Anti-Nowhere League, Discharge, Youth Brigade και οι Amemix. Ε, το 1983, σαν έτσι, η ημερομηνία ορόσημο, οι Antinowere League κυκλοφορούν το άλμπουμ τους live στη Ιουγκοσλαβία. Ενώ οι Angelic Upstarts κυκλοφορούν ένα ε, live disco με τον ίδιο τίτλο το 1985. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα ε, αξιοσημείο το group της punk σκηνής της προηγουσλαβίας. Πεκίνσκα, Πάτκα... Μπορείτε να νοσίμουν κρατκού κοσού. Κάθε φορά που θυμάμαι το ξεχασμένο όνομα αυτής της ανύπαρκτη πλέον χώρα της Ιουγκοσλαβία, θα θυμάμαι έτσι ω παιδάκι να βλέπουμε οι Ολυμπιακού Αγώνε ή Μουντιάλ. Θυμάμαι τι απ' όλα ήταν. Και θυμάμαι ότι ήταν αθληταράδε, είχαν νομίζω σημαντικές διακρίσει και αυτή και η Σοβιετική δηλαδή. Αλλά νομίζω κάπω το όνομα τη Ιουγκοσλαβία με τα σπόρη πήγαινε λίγο πακέτο. Και βέβαια πιο μετά, στη μεγαλύτερη μου ζωή, πιο ενήλικη, θα θυμάμαι αυτούς τους ελάχιστους φίλους που προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν εκείνο το γιούγκο, το αμάξι το οποίο ήταν οικογενειακό κοιμήλιο και όλο χάλαγε και όλο διαλυόταν ένα πολύ ε, νοτόριους αμάξι που λένε και στο χωριό μου με φήμη ότι αντέχει τα πάντα, αλλά πολύ έτσι σπαρτιάτικο και πολύ λιτό στις ανέσεις του. Ε, ενώ λοιπόν οι Γιουγκοσλάβοι Punk πάνκ μουσικοί στην ουσία δουλεύανε σε ένα κράτος που είχε ένα κιόλο πολιτικό κόμμα. Παρ' όλα αυτά μπορούσαν είχαν κάπως μια ελευθερία στο να ασκούν κοινωνική κριτική στα κομμάτια τους με κάποιες λίγες περιπτώσεις λόγο Υπήρχαν και γκρουπ και ε, ε, ε, ε, ε, straight Edge και πολλά γκρουπ που ήταν έτσι εινχυλιστές. Οι Ιουγκοσλάβικοι πάνκ στίχοι πολλές φορές είχαν κοινωνικό και πολιτικό κριτικό περιεχόμενο ενάντια στο πόλεμο, ενάντια στο σοβηνισμό, ενάντια στο φασισμό ενάντια όμως και στην εξουσία και με αναρχικά μηνύματα τα οποία είχαν αντικατοπιστόντουσαν στα ονόματα των συγκροτημάτων όπως ε, «The Cry of Hiroshima», «Descendants», patterns, «La Marseille» και άλλα πολλά. Ε, υπήρχαν βέβαια και πολλά group που ήταν τελείως απολιτικ, που τα κομμάτια τους πιο πολύ πραγματευόντουσαν για προσωπικά ζητήματα, κάποια είχαν χιουμοριστικού στίχους, κάποια ε, πραγματευόντουσαν την κατάχρηση των ε, ουσιών για το σεξ ή απλά μια έτσι αθώα πούμε νεανική επαναστατικότητα χωρίς πραγματικό έτσι στην κοινωνία. Ένα σημαντικό σκάνδαλο συνέβη στην κομμουνιστική Ιουγκοσλαβία όταν οι αρχές συλάβανε ένα γκρουπ που ήταν νεοναζί επί της και λεγόντουσαν The Fourth Reich. Τι πιο 38 όνομα για να σε καταλάβουνε. Η σύλληψή του έγινε λοιπόν στη Λιμπλιάνα το 1981 ενώ κανίστε δεν τους ήξερε το συγκρότημα στάλθηκε σε δίκη και τα μέλη του φυλακίστηκαν πριν ε, κάνουν ποτέ αφήσουν προς τα έξω κάποια ηχογράφηση να παίξουν live. Ε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να ξέρουμε για αυτούς. Παρ' όλα αυτά... Ε, στο παρελθόν, ένας γνωστός προμότρος συναυλιών, ο μάνατζερ των Πακρίτη, ο Ιγκόρ Βιτμαρ, τους είχε απορρίψει να τους εντάξει, πούμε, σε line-up περιοδίας, γιατί δεν ενέκρινε τους στίχους τους. Αυτό, βέβαια, ήταν ένα μικρό τρικάκι της κυβέρνησης να εξισώσει, ας πούμε, τους συγκεκριμένους νεοναζί με όλη την punk σκηνή. Αν και το πάνκρο, γενικά ήταν ανεκτό, το σύστημα κρυφοκιτούσε με υποψία. Οι αρχές χρησιμοποίησαν αυτό το σκάνδαλο, τη σύλληψη των νεοναζί, σαν μια ευκαιρία να βαφτίσουν ολόκληρο το κίνημα και ολόκληρη τη σκηνή σαν υπονομευτικό και με αυτή την αφορμή να αρχίσουν να διώκουν όλους τους πάνξ και τους σκινχετς παρόλο που η πλειοψηφία αυτών ήταν στα αλήθεια αντιφασίστες. Ε, σαν τραγική ηρωνία και η πανκριτοί και οι KUD-Igioti οι οι έχουν κάνει και οι δύο τους διασκευές ε, του ιταλικού αντιφασιστικού τραγουδιού Παντιέρα Ρώσα. Βέβαια το σκάνδαλο οδήγησε σε περισσότερο ηθικό πανικό ας πούμε. Οι αρχές άρχισαν να χαρακτηρίζουν όλους τους ε, πανκς ως νεοναζί και αυτό έφτασε το πίκ του... Στην δίωξη του Igor Wittmar, του μάνατζερ που λέγαμε πιο πριν, επειδή φορούσε ένα μπλουζάκι των Dead Kennedys που γράφει πάνω Nazi Punks Φακόφ και με μια σφάστικα σβησμένη και παρόλο που είναι αντιφασιστικό α πούμε μήνυμα, οι αρχές το θεωρούσαν ότι προωθούσε ας πούμε με κάποιο τρόπο τον ε, ναζισμό. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, συνέχισαν οι διώξει ε, στα group και αν και μετά ε, χαλαρώσαν τα πράγματα, στην ουσία η δημοτικότητά τους δεν έφτασε ποτέ αυτή που ήταν ε, πριν και συνέχισαν να υπάρχουν και να δισκογραφούν σε έτσι, underground ε, κανάλια. Εδώ θα ακούσουμε ακόμα ένα group από την. Ε, Ιωικλάβη σκηνή και συγκεκριμένα από την ε, Σερβία. Ε, είναι η Δεύτερο Εφεκνη και το κομμάτι D. I'm <laughs> Όπως βλέπετε, πολύ κοντινός ο ήχος, με ό,τι κυκλοφορούσε αντίστοιχα σε αυτό το ύφος, σε όλη την Ευρώπη θα έλεγα. Ακόμα και οι δικοί μας εδώ που παίζαν έτσι New Wave, πολύ κοντινά τα κούσματα. Θα αφήσουμε τώρα τους φίλους μας του Ιουγκοσλάβους και θα πάμε στο πιο διχασμένο κράτος εκείνης εποχής, πριχροπολεμικής. Θα πάμε στην περιβόητη GTR, Αντρολική Γερμανία. Για τους ε, γέτες λοιπόν του, της Κομμουνιστικής Ανατολικής Γερμανίας τίποτα δεν ήταν πιο επικίνδυνο και πιο απονομιευτικό για, ε, για τα νιάτα του έθνους από το δυτικό ροκ και πόπ. Ε, μέχρι το 1965 η Beatlemania ήταν στο πίκ της και το ε, group είχε εκατομμύρια θεάσεις στο σοου του Ed Sullivan αλλά πίσω από το σιδηρών παραπέτασμα η, η ε, υπεύθυνη του κόμματος της GTR ο αρχηγός τους βασικά ο Walter Ulbricht ήταν καθόλου ενθουσιασμένος με τα ακροατήρια που ήταν γεμάτα με κόσμο που έβγαζε τσιρίδες και φανς ε, που ήταν εκτός σε αυτού ε, ο λοιπόν ε, κομμουνιστής αυτός ο οποίος ήταν και η κινητήρια δύναμη πίσω από το του Βερολίνου ε, λέγεται ότι είπε Είμαι της γνώμης σύντροφη ότι πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στη μονοτονία του για yeah, γέα yeah, yeah", ή όπως αλλιώς αποκαλείται αυτή η μουσική. Πρέπει να αντιγράφουμε οτιδήποτε σκουπίδι έρχεται από την Δύση. Φοβόμενος ε, ότι τα γκρουπ ε, ε, φαινόντουσαν ε, ως ε, εκφιλιστικά καπιταλιστικά μαριονέτες οι οποίες θα μοιράζανε εκφυλιστικά μηνύματα της δυτικής κοινωνίας και θα διαφθήρανε τους την ε, teenagers. Ε, έτσι λοιπόν οι Rolling Stones για παράδειγμα απαγορευτήκανε πλήρως στη χώρα και ο Elvis Presley ε, γραφόντουσαν έτσι πολύ μίκολα κεφτικά άρθρα για αυτόν όπως λέγανε ότι έχει so-called singing, ότι υποτίθεται το τραγουδάει και ότι το τραγούδι του είναι ακριβώς όπως είναι η φάτσα του ηλίθιο, χαζό και άγριο ας πούμε. Ε, μπορεί το τοίχος του Βερολίνου να έφτιαξε ένα φυσικό όριο μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής ε, αλλά η κυβέρνηση της GDR της Ανατολικής Γερμανίας δεν μπορούσε να ελέγξει τα ραδιοκύματα. Έτσι λοιπόν σταθερά ερχόταν ένα κύμα ε, δυτική ροκ μουσικής από σταθμούς όπως ήταν ο Radio Free Berlin και το ραδιόφωνο που ήταν στον Αμερικάνικο τομέα, ο οποίος χώριζε στην ουσία το τείχος και ένωνε τα δωμάτια των εφήβων. Όταν ε, ε, η, η λύση πούμε, που σκέφτηκαν οι υπεύθυνοι του κόμματος ήταν να φτιάξουν οι ίδιοι μια δικιά τους μουσική βιομηχανία η οποία να κονταροχτυπιέται στα ίσα με την δυτικό τροπή μουσική και να είναι όμως ε, τελείως ε, ανώδυνη και να προμοτάρει πάνω απ' όλα τις ιδέες του σοσιαλισμού. Εναντιθέσιμο όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που σας έχω φέρει, ε, εδώ είναι ένα μόνο το οποίο είναι τελείως έτσι κατευθυνόμενο, πούμε, από το καθεστώς. Είναι Martel der Schöne Tag. Στην ουσία όλη η στίχη είναι μια τελείωτη χαρά για τη ζωή τη και την, ε, το τι σημαίνει να ζει κανεί στην Ανατολική Γερμανία. Hi! Hey! Ich kam vor einem Jahr in diese Stadt Es war ihr Gesicht, das mir gleich gefallen Για να φτιάξει λοιπόν το καθεστώ μια τέτοια μουσική βιομηχανία κατευθυνόμενη έπρεπε να γίνει η κατάσταση όπως ήταν και όλες οι υπόλοιπες πτυχές της ε, ανθρώπινης ζωής στην πρωινατολική Γερμανία, ε, δηλαδή ελεγχόμενες από το κράτος. Η στίχη ήταν λογοκριμένη και η περιβόητη στάζη, μυστική αστυνομία δηλαδή, θα έβαζε κατασκόπους μέσα στα γκρουπ και... Ε, τα γκρουπ τα οποία δεν θα περνούσε, πούμε, το περιεχόμενό τους, απλά θα έπαβαν να υπάρχουν. Ε, και τα οι δίσκοι τους θα διαγραφόντουσαν την ιστορία, ε, κάπως όπως συμβαίνει, ας πούμε, σε μυθιστορήματα του George Orwell. Υπήρχε μια σούπερ κιτσάτη εκδοχή της ε, Eurovision, με τίτλο Intervision Song Contest και υπήρχε και φτιαγμένο από το καθεστώς ένας ε, ε, κομμουνιστικά ενδεδειγμένος ε, χορός για τους νέους, το οποίο ήταν σχεδιασμένο και από, εξολοκλήρω από το κράτος. Παρόλο τη, τις δυσκολίες του να γράψει κανείς ε, μουσική μέσα σε όλους αυτούς τους περιορισμούς και την λογοκρισία, και τον έλεγχο με μία από τις πιο βίες μυστικές αστυνομίες της πρόσφατης ιστορίας. Πολλοί αντολικογερμανοί μουσικοί κατόρθωσαν να μας αφήσουν δείγματα της μουσική τους τα οποία ακούγονται καλά μέχρι και σήμερα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σύμπαν Ανατολικογερμανικής pop και rock μουσικής, που από μεγάλο μερίδα του κόσμου είναι ξεχασμένο. Ε, και εδώ είμαστε εμείς με το αφιέρωμα να τους ε, ανακαλύψουμε. Η πρώτη από αυτούς είναι η Πούντι, όπου είχαν... Κάποιες επιτυχίες φτιαχτήκαν στο Ράνιερ Break το 1969 και παίζουν ακόμα μέχρι και σήμερα. Ε, οι πουντι ήταν τόσο έτσι, με ψηλή υπόλοιψη, ε, οι οποίοι ήταν ίσως από τα μόνα γκρουπ τα οποία επιτρεπόταν να τουράρει στην ε, Δύση. Εδώ, Alt Βιε ein Baum. Die ein Baum. zum bringt alle meine Träume fang ich damit ein alle meine Träume Zeit, alle meine Träume fang ich damit ein, all meine Träume, zwischen Himmel und Erde zu sein, zwischen radio and depart from reality. Καλησπέρα και στη φίλη Δάφνη που πολύ εύστοχα μας γράφει για τα copy-paste μεταξύ Ανατολής και δύση. Αυτή εδώ ήταν η κάρατ, ένα από τα πολύ γνωστά ε, group ε, της Ostrock σκηνή, Ανατολική Rock δηλαδή. Ε, η μπάντα φτιάχτηκε στο Ανατολικό Βερολίνο το 1975 και ακόμα παίζουνε. Ε, καταφέρανε και στριμώξανε στίχου ε, με υπονοούμενο, ε, προκαλώντας έτσι την τακτική, την ταξιδιωτική τακτική που είχε η GDR, τι ε, απαγορεύσει βασικά, στο κομμάτι του ε, albatros, όπου αναφέρουν χαρακτηριστικά The Albatross knows no borders. Wink wink, κλείσιμο του ματιού σε εμά, δηλαδή που καταλαβαίνουμε. Ε, το, αυτό που έχει ενδιαφέρον εξερευνώντας την, τα groups της ε, μουσικής της Ανατολικής Γερμανίας είναι ότι μοιάζουν πάρα πολύ με αντίστοιχα δυτικά που είναι σαν να δουλεύανε παράλληλες καριέρες παρόλα αυτά σε ένα κλειστό, ε, περίκλειστο σύμπαν. Αν ένα ένας ανατολικογυρμανός έφηβος που γούσταρες rock, θα μπορούσε να ήταν σχεδόν απίθανο να πάρεις ένα αντίγραφο του Exile on Main Street, αλλά μπορούσες να αγοράσεις το κομμάτι που μόλις ακούσαμε του Σκάρα το 1982 Der Blaue Planet. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να γράψεις μουσική στην Ανατολική Γερμανία, αν σε όλε τι υπόλοιπες χώρες απλά έφτανε να πάρεις τα όργανά σου και να μπεις σε ένα γκαράς με τους φίλους σου τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι στην Ανατολική Γερμανία το κόμμα διαμείνει ότι όλα τα σχήματα πρέπει να είναι πολιτικά όργανα της κομμουνιστικής διακυβέρνησης Υπήρχε μόνο μια δισκογραφική εταιρεία, η Amiga Records, η οποία φυσικά την ανήκει στο κράτος. Και βέβαια υπήρχε και μια επιτροπή, η οποία έπρεπε να περάσεις, να αποδείξει ότι έχεις μουσικές ικανότητες και βέβαια οι στοίχοι να ελεγχτούν πολύ πολύ αυστηρά. Και μόνο τότε αν παίρναγες αυτή την επιτροπή, μπορούσες να παίξει ακόμα και σε... Ε, μία ας πούμε pub. Δεν ήταν τόσο απλό το να παίξει δημόσιο χώρο. Ε, για να παίξεις αυτόν τον δημόσιο χώρο πρέπει να έχεις το απαραίτητο έγγραφο το οποίο ε, ε, βλέπω εδώ τη γερμανική λέξη είναι ένα μακρινάρι πάρα πολύ δύσκολο να το προφέρω. Ε, όπως ε, οι πουντι που ακούσαμε πριν, Έτσι και η κάρατ ήταν ε, ένα από τα λίγα γκρουπάκια τα οποία επιτρεπόντουσαν να παίξουν εκτός της δίσης με πολύ βέβαια αυστηρά μέτρα ώστε να τους εμποδίσουν από το να αυτομολύσουν Όπως καταλαβαίνετε οι καλλιτέχνε ήταν οι πιο εύκολοι στο να πηδήσουν στη Δύση τέλος πάντων το κάνανε ουκολίγοι και το καθεστώς, ξέρετε, θέλει να προστατέψει το περιβόητο brain drain. Klaus-Reinst-Kombo για τη συνέχεια, hinten an der Tour. Νομίζω ότι μπορούμε να νιώσουμε έτσι μια συγγενή καταπίεση σε όλες αυτές τις χώρες για ό,τι περάσανε για πολλά χρόνια βέβαια αυτοί οι δεκαετίες. Εμείς μόλις 7 ε, χρόνια. Όλο αυτό το κόλπο με την ε, λογκρισία, με τους ε, μυστικούς αστυνομικούς, ε, οι γονείς μας τέλος πάντων, οι μας το είχαν νιώσει και... Βέβαια την εφευρετικότητα του κάθε καλλιτέχνη να μπορεί να μασκάρει το μήνυμά του και να μην ε, ε, μπασταρδέψει ας πούμε τελείως το μήνυμά του. Να μην αδικήσουμε και τις άλλε χώρε γιατί λιγοστεύει ο χρόνος, να μιλήσουμε για την Πολωνία. Εκεί λοιπόν ε, επικράτησε η εποχή του Big Beat. Και τι ήταν αυτό, ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Ε, όχι Γιάννης, Γιάννάκης. Δεν θέλησαν η καλλιτέχνες εκεί να το πούνε rock and roll, γιατί με μια θα μπαίνανε στο μάτι του καθεστώτος. Και έτσι ενώ παίζανε στην ουσία την ίδια μουσική, το ονόμασαν ε, Big Beat. Οι, ένας από τους πρωτοπόρους της ε, πολωνικής σκηνής ήταν ο Ταντέους Ναλέπα, ε, κιθαρίστας και τραγουδιστής, ο οποίος ε, ε, ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντα μουσική στο group ε, Blackout. Πριν το γυρίσει στα blues και αλλάξει και το όνομα του σχήματο του Breakout το 1968. Το debut του θεωρείται ίσω το πρώτο πολωνικό rock άρμπουμ στην ιστορία. Σημαντικά γκρουπ της εποχής Big Beat περιλαμβάνουν του Σερβόνε Χιτάρι, Νιμπιέσκο Τσιάρμι, Τσερβόζο Τσάρμι και Θα ακούσουμε Τσερβόνε Χιτάρι που εν δρόβρε κιτάρι, αν τα προφέρω, σωστά βέβαια. είπαμε και πριν υπήρχαν πολλές μπάντες που κοπιάραν άλλα group αλλά υπήρχαν και κάποιοι που ήταν αφεντικοί την πρόσωπο του είδους όπως η, επίσης η Πολωνή η Ρεπούμπλικα η οποία ήταν από τα πιο αφεντικά group της πολωνικής σκηνής έχοντας τελείω το δικό τους ύφος και κυρίως τη δικιά τους ε, γραφιστική οικαστική φραγίδα, κάποια πολύ όμορφα σπρώμαύρα εξώφυλλα Ρεπούμπλικα Νόουε στριμόχνει ο χρόνος αλλά δεν μπορώ να αφήσω κανένα κομμάτι έξω οπότε γοργά γοργά θα βάλουμε ε, εδώ κάτι από τους γείτονες μινατόρι από την Αλβανία See you in Shama Vienna. in sei ήταν λοιπόν φίλες φίλη, Άλλη μια εκπομπή απολαύσετε ανέφθηνα έφτασε στο τέλος της Ευχαριστώ πολύ όσους ε, Κάναμε παρέα σήμερα ε, Δεν προλαβαίνω να παίξω Όλα τα κομμάτια Αλλά νομίζω πήρατε μια γραμμή Από αυτό το αφιέρωμα Ταξίδι και στο χώρο Και στο χρόνο Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα Μέχρι τότε μην ξεχνάτε Απολαμβάνετε ανέφθηνα. Φαστάτ Νέπτσον με τον Όμηρο κάθε πρωί 8 με 10 ένα ταξίδι στη μουσική και στη φαντασία μακριά από την πρίζα. καθημερινότητα Τα απογεύματα όπως πρέπει να είναι ταξιδιάρικα, χαλαρά αγαπησιάρικα. Μόνο τον Κόνι. καθε κάθε Πέμπτη 6-8 το απόγευμα, να Αν αντίστοιχοι στα night φλιγ. to some amazing live broadcasts and well-selected music playlists, only on Canyon Airweb Radio. Your music on the web.